Επειδή ο αέρας είναι αγαθό και το θέμα των αγαθών είναι κάτι που συζητάμε πολύ εδώ, επειδή χρειαζόμαστε λίγο τον αέρα και κάποιοι έχουν με τον καπνό τον φινό αέρα που αναπνέροντας, και εγώ θα παρακαλώ. Δεν κομπ, μπορώ να κάνω είναι. ερώτηση. Είναι θεωρητική ερώτηση. Ουσιαστικά είναι. πριν ότι... Η ύφεση ε, είναι μια από απάντηση. Αυτό είναι το σκηνικό. Μάλιστα, όλοι μα. Πριν αρχικά να πούμε σαν τη <σχερδί> ε, ένα μεγάλο ευχαριστώ και να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μα στην προσπάθεια που εδώ στο παρακολουθούμε. Προσπαθούμε να μοιράζουμε τα καλά και τα κακά νέα που μα είπατε τα από το εμπρό με την πρώτη ευθερία. Το ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα, μια και μέσα στι που για μας ο πολιτικός ακτιβισμός και πολιτική σου και βέβαια με από το είναι μια και το έχουμε χρησιμοποιήσει και το έχουμε δει την και εμείς. Οπότε αυτό, κουράγιο, ανελεγγύη, είμαστε δίπλα σίγουρα. Αυτό είναι η αρχή. Ε, τώρα, θα προσπαθήσω να πω έτσι, πολύ εντάχει τι είμαστε πάνω κάτω για να και τι κάνουμε. Ε, η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να μην εμφανιζόμαστε πάρα πολύ σαν άτομα, σαν πρόσωπα και μας απασχολεί αυτό το πράγμα μας απασχολεί να μιλάμε μέσα από τα κείμενά μας και από τις δράσεις μας και να ενδύουμε κόσμο και να κάνουμε πραγματάκια αλλά καταλαβαίνω πολλές φορές ότι πρέπει να έχουμε και μια προσωπική επαφή γιατί πολλά και διάφορα μπορεί να υποχθεί διαφορετικά. Η Ιλιάσκο είναι λοιπόν μια προσπάθεια, μια ομάδα η οποία έχουν ξεκινήσει να είμαστε στη Βασίλεια το 2004. Ο κόσμος που ξεκίνησε τη φάση των Ιλιάσκων είχε εμπνευστεί από το ζαματιστικό κίνημα. Τότε είχαν έρθει και είχαν γίνει διάφορες δράσεις, δηλαδή να μην ξαφνικά έχει γεμίσει η πλειά τους «Ευθύνης» και να μην γιατί μοιράζονται σε πλειόσκολο οι Ιλιάσκος. Με αποτέλεσμα τότε με η ομάδα η Ιλιάσκο έχει ξεκινήσει να πει όχι, και όλοι κρίνουν ένα σποράκι που μέσα μας, που απλά προσοχή, ελάξει, ματάει, το που Έτσι γίνεται και λοιπόν, λιγόνο ηλιόσφορη, ο οποίος είναι πρακτικά σαν λειτουργία που είμαστε από και στα λέγεται αφήνεται στα ελληνικά η είναι ομάδα ε, πρακτικά, αυτός, σημαίνει ότι είμαστε μερικοί τρελοί, έχουμε βρει δεν δουλεύουμε με πολύ σπιχτή, οργάνωση, Οπότε δεν είναι ή οτιδήποτε. Δουλεύουμε στην συνένεση, βέβαια, αλλά είμαστε αρκετά γρήγοροι ώστε να παίρνουμε αποφάσει και να παίζουμε δυτικά πράγματα. Ο σκοπό των ομιλία του είναι να δουλεύει πάρα πολύ πάνω στα προστάγματα τη υπολογική κοινωνική οικολογία με ριζοσπαστικό τρόπο, όπω όλοι το αντιλαμβανόμαστε. Στο βλέπουμε τα πάντα με ένα οικολογικό πρίσμα. Ε, ακόμα και πράγματα που κάποιο θα πει για πρώτη νύχτα με πολιτική κοινωνικολογία σου λέει: Τι είναι αυτό, ξέρει εγώ, τι πράγματα να αγκαλιάστηκαν να Εμεί βλέπουμε πέρα από τον περιβαλλοντισμό, βλέπουμε ότι η οικολογία πρέπει να είναι ένα ε, το κομμάτι τη ε, καθημερινότητά μα σε όποια τιμότητα τη βλέπουμε. Μόλι αυτά τα χρόνια ε, ε, έχουμε προσπαθήσει να είμαστε μια γέφυρα επικοινωνία. Μεταξύ διαφόρων κινημάτων, διαφόρων κινημάτων ε, και να μα παίρνουμε γενικότερα ιδέε διαφορετικέ. Προσπαθούμε πάντα να δουλεύουμε πάνω στην αντιπληροφόρηση και στη διάδοση ε, καλών πληροφοριών ε, και έχουμε γενικότερα ασχοληθεί με μια πληθώρα θεμάτων τα τελευταία δέκα χρόνια. Ε, και από το νοσοκομείο τα θέματα, θα ήθελα να πω κάποια από τι πιο σημαντικέ δράσει που έχουμε κάνει τώρα. Ε, έχουμε κάνει μια διαπαγορευτική εκστρατεία, δηλαδή έχουμε κάνει 9 διαπαγορευτικά φεστιβάλ, 3 στη Θεσσαλονίκη. Ε, εκεί πέρα έχουμε συμμετάσχει και δεκάδε από την Ελλάδα και το, το κόσμο. Έχουμε μαζέψει και έχουμε καταθέσει υπογραφή στη και σε έχουμε σε ένα από ένα πολύ μεγάλο που κάνει ε, το οποίο θα φτάνει σε ένα πολύ καλό σημείο, αλλά δυστυχώ δεν είναι τελικά. Και έχουμε ξεκινήσει και μια πολύ συλλεκτική ομάδα που λέγεται Συμμαχία Λάγκη Πολιτείων για τα Ναρκωτικά, π.χ. χιλιάδε μέρε. Έχουμε κάνει την ταμπάνια για το ελεύθερο και υπεύθυνο κάμπι, στο σελίδα, άρθρα, δράση στο Σύνταγμα, τα νησιά και διάφορα στι βάρε εδώ πέρα. Έχουμε κάνει μια εκστρατεία του το ε, έχουμε κάνει μια στιγμή παραγωγή μουσική συλλογή και ελεύθερα τη διάθεσή τη και δεν έχουν κατεβάσει μέχρι πέρα χιλιάδε κόσμο. Έχουμε φτιάξει μια λειτουργική πλατφόρμα δικτύωση που λέγεται Ένα Άλλη Κόσμο, που κάποιοι μπορεί να τη γνωρίζουν και κάποιοι είναι οι το οποίο είναι για να κάνει καταγραφή και δικτύωση συντηρητοποιήτων. <coughs> έχουμε μεταφράσει και υποκείσει ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει κλείσει <coughs> στην Καταλωνία. Έχουμε κάνει παραγωγή ενό ντοκιμαντέρ που λέγεται Ένα Άλλη Κόσμο, που παρουσιάζει γενικότερα πάρα πολλέ ομάδε πάνω κάτω κατά την ομπρέλα τη αποανάπτυξη. Έχουμε συμμετάσχει στο δεύτερο εναλλακτικό φυσικό αεροσκονομία στη διοργάνωσή του και έχουμε συντονίσει την ειδική εκδήλωση από ανάπτυξη. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο θα ήθελα να μιλήσω για το, αυτοί, το άμεση σχέση και μπορεί να βρείτε ενδιαφερόμενο εδώ πέρα είναι ότι συμμετέχουμε σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενηλίκων για την αποανάπτυξη. Πριν την growl, και θα ήθελα να σα το πω, η αδίλωση είναι να, μέσα από αυτό το πρόγραμμα να εκπαιδευτούν εκπαιδευτέ και έχουν τη δυνατότητα 5 άτομα από την Ελλάδα να κολλήσουν αυτό το πρόγραμμα το 2015. Έχουμε διοργανώσει εκδηλώσει και συζητήσει για την αποανάπτυξη των το οσοδότητων του Χαλάνδη, τον Καλή και την Τζάνα Κορνίλη. Έχουμε εκδώσει μέχρι τώρα τρία βιβλία, τα οποία διατίθενται ελεύθερα από τη σελίδα μα. Το μικρό χέρι που μπορεί να Το Αλλάζον στον κόσμο του Μανου, Του Ατ, και ένα βιβλίο συλλογική άρθρων για την αποανάπτυξη, το οποίο είναι άμεσα έχει σχέση και με τη σημερινή εκδήλωση, που λέγεται Πέρα από, τα διλήματα, από το δίλημα Αλικότητα ή Ανάπτυξη, έντε κάτω την αποανάπτυξη. Μέσα από εκεί πέρα έχουμε κάνει πολλά εργαστήρια για την ίδια την ε, ε, ανυπαρκοή και την οικογενειακή ε, και στη Θεσσαλονίκη και, και στο Βόλο. Ε, έχουμε κάνει πάρα πολλέ εκδηλώσεις στο Νοσότρος. Γενικότερα έχουμε κάνει αρκετά και μα αρέσει αυτό το πράγμα γιατί είμαστε λίγοι. Ε, μπορούμε να είμαστε ένα καλό παράδειγμα ότι λίγοι τρελοί πρέπει το και αν έχουμε λίγο καθαρά αξιακά και ένα, ένα όραμα μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά. Ε, Γενικότερα δεν έχει σημασία το τι κάνουν οι γυναίκε και τι δεν κάνουν. Η πρακτική δουλειά είναι ότι κάνουν δράση, εμπνέουνε, φέρνουν κόσμο κοντά ε, και προσπαθούν να, να είναι κομμάτι όλη αυτή τη μεγάλη μπάση που έχουμε εμεί εδώ με ένα άλλο κόσμο. Ε, όσον αφορά την αποανάπτυξη, για να μπορέσω να κάνω μια μικρή τοποθέτηση και για να κολλήσω όλα τα παιδιά, ποιο να κάνουμε μια συζήτηση. Ακούγονται πολλά, γράφονται πολλά, είναι και λίγο κάτσι φρέις, ας πούμε, το από ανάπτυξη που πάει της περίοργα στο μάτι. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε άνθρωπο μπορεί να την αντιληφθεί διαφορετικά. Ο φίλος Μακρυδάκης θες να έβγαλε ένα πιο ηθικό κομμάτι της υπόθεση, πιο global σκέψη. Είναι όλο και θενητό. Εμεί θα θέλαμε να είμαστε λίγο πιο προβοκατόρια, να το πούμε, έτσι. Γιατί κάνουμε κι αυτό. Ε, και να, να πω ότι πρακτικά η αποανάπτυξη για εμάς είναι μια προσπάθεια που θα να βάλουν σε λέξεις τις δράσεις που γίνονται από τα κάτω τα κινήματα και που δεν φοβούνται τα ίδια τα κινήματα να δίνουν άμεσες πρακτικέ απαντήσεις σε μεγάλα ερωτήματα οι ακαδημαϊκοί προσπαθούν να τα βάλουν κάτω από μια σφαίρα να δημιουργήσουν λέξεις ώστε να μπορούν να καταλαβαίνονται και αυτοί με εμάς και εμείς με όλου του υπόλοιπους που πρέπει να βγουν στην κόλπο Οπότε πρακτικά το ενδιαφέρον πράγμα που έχει από ανάπτυξη σαν οικονομική θεωρία ή σαν πολιτική θεωρία, Αντιδή, είναι ότι ένα από τι λίγε οικονομικέ θεωρίε που μπορεί να εφαρμοστούν αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα. Και ένα θετικό μήνυμα κυρίω γιατί βασίζεται στη συμμετοχή, βασίζεται στην αλληλεγγύη, βασίζονται στην, στην, στην, στο να, να φύγουμε από ένα ανθρωποκεντρικό ε, παραγωγικό σύστημα, είτε αυτό είναι το λέει ο Μάρτ, είτε το λέει ο Μίτσο τη Γηγενιά, είτε εμεί το αποφασίζουμε. Και προσπαθεί να εξηγήσει στον κόσμο ότι πρέπει να βλέπει τη ζωή του μέσα από μια ισορροπία. Ε, ακόμα και ο ίδιος ελαττούς δεν λέει ότι πρέπει να φύγουμε να πάμε όλοι να, να καλυμίσουμε τη γη ή να την κάνουμε όλοι με αποκέντρωση. Αυτό είναι σίγουρα ένα πολύ ωραίο φαντασιακό για αρκετού που, που παίζουν μπάλα πάνω κάτω με γνώριση και αλλά από την άλλη μεριά είναι διάφορε πρακτικέ που εφαρμόζονται ήδη από τα εγχειρήματα, που δεν εμφανίζονται εφ... ε, ε, στη μέση του που πουθενά ή δεν είναι ερημίτε οι ανθρωποί ή πριντεμιστέ, και εφαρμόζονται στι Και αυτό είναι το ενδιαφέρον τη όλη ε, αντίληψη. Ότι κανένα δεν θα κάτσει και α πει, Ωραία, τώρα κάνει αυτό. Αν είσαι από αναπτυξιακό, υπάρχει ένα μπουζάκι να γράφει εδώ. Είμαι από ανάπτυξη. Βάλτε τον Κάρδα είμαι από ανάπτυξη. Όχι. Η λογική πια είναι ότι. Αν μπορέσουμε και βάλουμε μέσα στην όλη εικόνα τη αυτοοργάνωσης και τη αυτοδιάθεσης που έχει ο καθένα και τη δημιουργία που έχει στο μυαλό του να κάνει, και να μην αισθάνεται ότι είναι οχτάωρο, γρανάζει, α πούμε, αλλά μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να είναι δημιουργικό και όχι μόνο του, και αυτό να το δει μέσα σε ένα πρίσμα οικολογία, προστασία του περιβάλλοντο που ζει, από το απέναντι πάρκο σου μέχρι το στο σπίτι σου. Αν μπορέσει και τα βάλει αυτά σε μια τότε ναι, μπορεί να γίνει μια μεγάλη ε, ένα, ένα πραγματάκι το θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι ε, η αποανάπτυξη, όπω είπα, είναι ένα θετικό πράγμα είναι μια θετική πρόταση και μπορεί και να έχει και ένα θεσμικό ρόλο Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι χθες δεν ακούστηκε καθόλου τη συζήτηση με την αριστερά, ξέρω εγώ, χθες την αποανάπτυξη δεν ακούστηκε καθόλου το πώς μπορεί πρακτικά να εφαρμοστεί ακόμα και σε θεσμικό επίπεδο ε, κομμάτια αυτής της οικονομικής θεωρίας. Ωραία. Ε, στην πραγματικότητα, αν μπορέσει και ποτέ, λέω εδώ, να φαντασιακό: Έχει ένα κράτο ή ό,τι είναι αυτό, και σου έχει εγγυηθεί, ε, έχει εγγυημένο εισόδημα για μια ζωή. Έχει καλή ποιότητα ελευθεριακή μόρφωση, ελευθερία επιλογή διαφορετικών τρόπων εκπαίδευση και οτιδήποτε. Έχει ανοιχτή την υγεία. Σου έχει ακόμα τη δυνατότητα να μπορεί να δουλεύει λιγότερο, ώστε να μπορεί να είσαι πιο δημιουργικό. Μετά τσεκάρει ποιε δουλειέ θα προωθεί και θα προωθεί δουλειέ οι θα έχουν κοινωνικό αντίκτυπο άμεσο. Θα βάζει το περιβάλλον μπροστά σε κάθε μια αποφάση που παίρνει. Τότε μπορείς αυτό να ψεύτει είναι μια αριστερά ή οποιαδήποτε αριστερά αν είναι, που μπορεί να εφαρμόσει κάποια πρότυπα τη αποανάπτυξη. Μία ή άλλη, η προσωπική μα άποψη, αν ειναι που μπορει να εφαρμοσει καποια προτυπα τη μια η αλλη η προσωπικη μα αποψη αν ηλικια σου υπολοιπιστεύω και την είπα και χθε, είναι ότι το ενδιαφέρον είναι ότι το κίνημα τη αποανάπτυξη, αν μπορεί να θεωρηθεί κίνημα από ανάπτυξη, δεν χρειάζεται αριστερά ούτε δεξιά ούτε τίποτα. Γιατί από τη στιγμή που φτιάξει κάτι να παίζει δαχτυλάκι, τότε χα... χάνεται το όλο παιχνίδι. Η αποανάπτυξη είναι ακριβώ είπα. Είναι πράξη που κάνουν από τα κάτω και προσπαθούν να το βάλουμε μέσα από μια κοινή ομπέλα προσπάθεια. Γιατί? Γιατί αντιγράφουμε κιόλα η μία ομάδα από την άλλη. Μαθαίνουμε μία ομάδα από την άλλη. Μαθαίνουμε ότι γίνει υπάρχει ένα δίκτυο α πούμε αφρίγματο στον κορδαλό. Οκ, okay. εσύ με έρχεσαι εδώ στο Ε, Θα, θα μάθει πώ το κάνουμε στο κορδαλό ε, θα με στο το πράγμα που έρχεται στην άλλη καλή μορή, έχει μια Θα σας παρώ λοιπόν για να κλείσω εδώ πέρα, ε, θα σας παρώ την αρχιόλας υπάρχει αυτό το βιβλιαράκι το οποίο έχει 11 άρθρα μέσα, ε, τα 10 επιστημονικά και το άλλο είναι έχουμε γράψει ε, Για την αποανάπτυξη είναι ενέξτερο στο site μας. Μπορεί να δώσει μια πολύ καλή οπτική και σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο που γίνεται. Είναι η αποανάπτυξη. Και, αυτό το βιβλίο το έχουμε μεταφράσει λογικά και το έχουμε αφιερώσει το πρώτο το μίσιο το οποίο μα άπησε πέρσι για εμά θα θεωρούμε μια πολύ σημαντική φιγούρα η οποία ε, για εμά ίσως θα θεωρούμε τον πρώτο που έχει μιλήσει για την απανάτηση στην Ελλάδα τον πρώτο ιδιαίτερο τρόπο, είναι ένα όχος ο οποίος πάντα έβαζε μπροστά ακριβώ αυτή την, την, την αυθενέργεια, την ελευθερία και τον σεβασμό και στην φύση οπότε και λίγο για να το τιμήσουμε. Θα ήθελα απλά να διαβάσω μια παράγραφο από ένα άρθρο που είναι πλασιά <coughs> στην Ινδία, ξέρω άλλο σημείο στο οποίο πιστεύω ότι έχω διαφωνία με τον όποιο ηγέτη ή την ιδεολογία είναι ότι πιστεύω στο αυθόρμητο των ανθρώπων. Δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία ανατροπή ή επανάσταση πρέπει να αναπτυχθεί ένα κίνημα όχι καθοδηγούμενο, αλλά αυθόρμητο. Ένα κίνημα που γεννιέται από τη συνείδησει των ανθρώπων, που ξέρουν που πάνε και ξέρουν τι θέλουν. Διαφορετικά κινδυνεύουμε να ξαναγυρίσουμε σε μορφέ ουσιαστικέ. Κι αυτή τη στιγμή που μιλάω, εγώ έχω βασικό εξουσία. Διότι ποτέ ότι είμαι η έντρα, ο καθηγητή, ο παντογνώστη, ο πολυγνώστη κτλ. Αυτό είναι μια εξουσία. Όχι μια εξουσία είναι τη μάρκα στο παιδί, του πατέρα στο παιδί για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μα. Πιστεύω λοιπόν στα φέρματα των μαζών. Οι παλιότερα εμεί οι κομμουνιστέ καταδιώμαστε σαν ένα αρχικό. Σήμερα μπορεί κανένα άνθρωπο να ορίσει τι σημαίνει ένα Βρισκόμαστε σε ένα σύστημα το οποίο είναι δομημένο με ανήθικου τρομοκρατικού και βάρβαρου κανόνε. Το να αρνηθεί του κανόνε και τη θέση αυτού του συστήματος, τι σημαίνει, Ότι είσαι αναρχικό. Με αυτή την έννοια είμαστε όλοι αναρχικοί. Γιατί όλοι αναζητούμε το καλύτερο.